Μία ώρα το γκάι, διβαράει μία ώρα. Δεν συντονίστηκες όμως, είναι ωραίο σαν μετρονόμο. Τούτ, τούτ, παίξε κάρσε τρία τέταρτα. Άμα δεν προλαβαίνει να προσλάβει άτομο, να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Δεν Λάς, βγαίνουμε ναι. οικονομικά. Ναι. Δηλαδή θέλω να προσλάβω κάποιον τσάμπα. Τσάμπα, ε. Ναι. Κυρίωτερο και από το Σαμαρά δηλαδή. Ω, oh, λοιπόν, Έχει... είναι. Δεν θέλατε, Σαμαρά δεν θέλατε. τώρα. Παντού. Δεν σου πω, χθε άκουγα τα σοφά λόγια και τι προτάσει του Άδωνη για την ονοματοδοσία δρόμων και πλατιών. Έτσι. Και θέλω να πω το εξή. Μπήκα στον πειρασμό, φίλε, και το ψάξα. Και yeah, ότι υπάρχει οδό Γεωργιάδου στο κέντρο τη Αθήνας. Ναι. Μόνο που δεν ξέρω αν θα κάνει κανεί στο συνειρμό. Είναι πολύ κοντά στη φυλή. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Α όλοι, ναι.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 Εξαρτάται ο Γεωργιάδης που θέλει να πάει τώρα. Καλημέρα Παστολί. Καλημέρα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε μια πλατεία. Πρέπει να κάνουμε μια πλατεία του Καλαματιανού Δοσύλλογου. Να σου πω, έχω ενημέρωση από το Υπεχοδέ. Οι τρεις δρόμοι οι οποίοι αλλάζουν όνομα. Ποιοι Η επέκταση της ηλεοφόρου ανόλιωσίων που φτάνει μέχρι την είσοδο τη χωματερής Ναι. ονομάζεται οδός υπερυπουργού Στουρνάρα. Η πάροδος του κέντρου λιμάτων στην Λυκόβριση ονομάζεται Άδωνη Γεωργιάδη. Και η λεωφόρος που βγάζει στη δραπετσόνα για ψιτάλια ονομάζεται Σωτήρα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα. Μεγάλη δουλειά. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δρόμη για τους συγκεκριμένους τρεις. Γεια σου, Αποστολή. Υπόπια, τυχείο είμαι. Ποπάρα. Είμαι. Κόψε είμαι... τι ποπαριέ, όχι ποπαριέ σε μένα. Είμαι... είμαι πολύ χαρούμενο που σα ακούω γιατί μου είπα ότι μπορεί να κάνω χρόνια να σε βρω. Χρόνια. Είμαι... Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ. Σαμπουλή, περιπλανωμένο. Απολ... Αποστολή. Ε, επειδή σα αγαπάω, βέβαια, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ο Βενιζέλο, πες και στο θήμιο. Δεν είπε ποτέ ότι το χρέο είναι 60% του ΑΕΠ. Και σα καλώ να το ξανακούσετε, Αποστόλη. Είπε κατά λέξη: Το χρέο είναι 60% του ΑΕΠ. Δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέο σα πραγματικά είναι μόνο 60% του ΑΕΠ. Μόνο 60%. Γιατί ο Μπουσόησε από την πείνα του, αν αποφύγει τα γράμματα. Χιώτικο χιούμορ, δεν το πιάνω, αλλά. Όχι. Ακούγε ήρωε κομμάτια να οπότε Διαφορετικά να γίνουν. Τι διαδικασία έχω κάνει εγώ για να είμαι σήμερα εδώ. Έχω ξυπνήσει από τι το πρωί. Έχω βαφτεί, έχω κάνει διαδρομή με στην κίνηση. Ελληνοφρένεια, η ίδια. Γεια σου, αποστολή. Γεια σου, φίλε. Περιζά αυτή τη μακ που βγαίνει και λέει ότι ξυπνάμε τι 6 ώρα το πρωί. Ότι και εμεί ξυπνάμε τι 6 ώρα το πρωί, αλλά δεν πληρώνουμε τόσο αυτήν. Α, πολύ καλό. Που βγαίνει κάθε πρωί το παπαδάκι με το μαλί φτιαγμένο. Εμεί δεν χρειάζεται να φτιάξουμε και μαλί, αφού δεν έχουμε λεφτά. Γιατί είσαι μαλί? Εννοείται. Το μαλί πώ είναι. Ναι, σα. Γεια σα. Τι στάρ, στάρ Ναι, Σταρ μάτα. Α? Δεν έχω πάει στο κανάλι. Όχι στο κανάλι έχετε πάει στάματα. Εμπρό στον αγώνα. Α, στα... στάματα. Τι λέτε μόλι, Ενώ εσύ δεν με κοροϊδεύετε. Εγώ ζητή με κοροϊδέσαι πριν στουστάσει. Όχι, όχι αλήθεια, να πάω στάρν γιατί για ένα θέμα τέλο πάντων. Που... Τι θα βγει <συμπίσαι> τατιάνα. Για πε. Ο... Μην βγει γιατί έχω ξοβολιά και φέρει, σοβαρή πια. Ε, μινά στο δέντρο με που δεν έβαλε να πάρω. Όχι, ρε φίλε. Μην άλλα, τον είπε. Είναι μιλά, μην άρασε. Ό,τι να είναι καλά. Ναι, μια χαρά μου, εδώ. Καλά, γιατί σε ρώτησε καιλά να σε καλά. Άρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, για το πλητήριο πήρα τηλέφωνο. Ποιο πλητήριο? Το πλητήριο. Θέλω να μου φτιάξετε. Τι έχει το πλητήριο? Έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει. Ναι. Μήπω δεν βάζατε την ειδική ταμπλέτα για τα άλατα? Όχι, βάζω και την ειδική ταμπλέτα. Έχω βάλει και, και το καθαρίζω και το φίλτρο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Βγάζει νερά έργα μόνο του. Αποσκληριντικό βάζει. Αποσκληριντικό. Όχι, δεν έχω βάλει φίλτρο. Αποσκληριντικό. Γι' αυτό. Τι να βάλω δηλαδή. Αποσκληριντικό. Και πώ θα το βάλω αυτό, πού θα το βάλω. Στην τρυπούλα, πού θα το βάλει. Σε ποια τρυπούλα. Μέσα από τον κάδο τον έχει δει, Όχι. Δεν έχει δει ότι έχει κάδο το πλυτύριο, Δεν έχει κάδο. Τι έχει το πλυτύριο, Ένα βαρέλι είναι και γυρνάει. Αυτό το βαρέλι εννοώ, παιδί μου. Ναι. Τι περιμένει να δει κάδο που έχουν έξω τα σκουπίδια, Σκουπιαρέοι. Το βαρέλι. Δεν το κατάλαβα, ναι. Για πες, τι να κάνω, Τι, τι, πρέπει, τι πρέπει να ρίξω τι. Το βαρέλι έχει κάτι τρυπούλε. Ναι. Στι τρυπούλε. Θα πα σε μία-μία με το φάρμακο που θα σου δώσω εγώ, τη Αντισκληρέξ. Πώ λέγεται, εντάξει. Αντισκληρέξ, Αντισκληρέξ. Να το βγάλω, απώ. Αντισκληρέξ. Το πουλάω μόνο εγώ, είμαι ο Έμπερο, ο Ισαγωγέα. Σαν τη ναι, η είναι. Και θα πα μέσα με το μπουκαλάκι θα σου δώσω, θα βάλει το κεφάλι σου μέσα στο πλυντήριο και θα στάζει δύο σταγώνε σε κάθε τριπούλα. γύρω-γύρω. Και τι θα κάνω, εγώ με το πλυντήριο το κεφάλι μου, θα βάλω. Ναι, χωράει και το πόδι, τι να σου πω, τι θε. Μπε ολόκληρο μέσα να κάνει τον ποντικό. Είναι και για πλυντήρια, που πειρά. Για πλυντήρια είναι, ναι. Μάλιστα. Σκλη... Σκληρέξ, Σκληρι... από σκληρή ντεξ, πώ το πά. Από η εταιρεία, ναι. Είναι και το φάρμακο το ειδικό που δίνω εγώ. Ωραία, ωραία. Εντάξει, θα μπει μέσα, θα κάνει τον πλυν. Μποντικό, χεράκι από δαράκια να πηγαίνει γύρω-γύρω και να πάει στα αγώνα παντού. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά, αφού έδωσα λύση, χαρά μου. Ευχαριστώ. Το φάρμακο θα το παρακύρει, τι θα γίνει. <ΣΣΣ> από πού θα το πάρω. Από μένα θα το πάρει. Το έξυπνο από είναι. <ΣΣ> πού είσαι εσύ. Εδώ είμαι. Πού? Στο στέλνο, παιδί μου, στη βαλαωρή του. Πού να είμαι, όπου έξυπνο πού? και βαλαωρή του. Βαλαωρή του, του. Ναι, ναι, η εταιρεία. Έλα από εδώ. Θε να είσαι από εδώ, <ΣΣ> Nemre mre, nie mre, wje na, wje na, wje na, wje to ma już oko to cie ta ruchamu wromu nie traciła. Oho na temat dome kamie ano kato, ja party dzieje, nicasa na chorjo kseftila. Να βάλει στον Σπύρο να λέει ότι θα πάρει τα λεφτά του, όλη αυτή την παπουγά που είπε. Βάλει το φορές για να το χωνέψω και βάλει και μια φορά την Μανολίδου να λέει ότι θα καταρρεύσει αμέσω μετά. Αυτό μια φορά εκείνη τη χωνεύω. Αν πέσει κυβέρνηση, πέσεις... κυβέρνηση... Πέσεις, ν ν άραε, θα κρατήσει την Τέρο. να να να τώρα να να Coś mu? Trrrrrrrrrrra tratragila Giażonopinakydes oksej Apo ton Agio Silla A booboo Coś mu? Trrrrrrrrrra tratragila To Sivaz de me piangy me Ma me Na Αφιέρωμα στα λιώσια Τι αφιέρωμα να βάλω στα λιώσια Στα λιώσια που πήρε ο άλλος και σε βρίζει Λέγερε παρακαλώ Το κύριο Καλαμούκη ήθελα Όχι δεν γίνεται ο κύριο Καλαμούκης Αν θέλετε θα μιλήσετε με μένα. Ο μαλα***ς είσαι Α τώρα μα Είδες ίδες η κερατεά πως επιγενήκε κερατεά. Εσύ στα λόγια τι έκανες; αυτό έχεις τα σκουπίδια η λήθηε. Πάρτε από εδώ πέρα. τα αφήσετε εδώ πέρα. Θα πάρουμε τα σκουπίδια κάτσε στο σπίτι σου και να τα πάρουμε. Ζω. σου να τα φέρω Ναι, ναι. για το σπίτι σου. η κερατέα Κάτσε εκεί Φάει τις κονσέρβες χαλασμένες τις τα πάμπερ σταχεσμένα. Α Ναι. τα φας. δεν Αλλιώ και είσαι, και σου πρέπει Έλα πολύ να βγει. Δεν να χάνε. Θα πω έτσι να καμάρτο Το καφενείο με δυνατόση σημασία. το Παρασκευή, αφιέρωση. Λέγε. Βάζει το μπάγκαλο να λέει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, τώρα σε φτιάχνω λίγο. Μετά βάζεις αυτό που έλεγε το Πασόκ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Αλλά το αλλάζει, δεν βάζεις το Πασόκ, λε το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Και στο τέλος βάζεις τον Κωνσταντίνο που έλεγε Πάει αυτό στην ψώνησε. Θε του καλαμούκι, μη γελάσει για θα τον πλακώσω, πες του. <laughs> Ναι, δεν θα γελάσουμε. Τέλο πάντων. <laughs> Εγώ <οψήμις ο> ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> <laughs> δεν σα πιστεύω. Γιατί είναι Μα πώς θέμα... πήγε το χέρι σας Ποια να κάνω, δεν με δυσκολία Αλλά πήγε το, το, το σύργα... Είναι μια βουλωμένη τουαλέτα yes. μέση στην οποία να αναπτύσσονται κύριος είδε Τη μικρόβια υπατήτητας και μηνικίτας Και την οποία να έχω δει με τα μάτια μου Αμάν Για να αυτομετά το μαζί ο κοσταντίνα το, έταρουχα μου βρώμου νετράγιλα. Ο βαναθέμα το με καμε ανοκάτο για παρτιτζιές γυνικά σε ένα χωριό ξεπτίλα. Τρα τρα τρα νετράγιλα, καζώνω πιναχίδες οξαπό τον αγιοσίλα. Ναι, αποστόλη ήθελα μια παραγγελία για την παρασκευή αν γίνεται. Παρασκευή είναι μόλι. Ανέ σωστά και τι άλλη παρασκευή. Λέγι. <σχελίδι> λοιπόν, επειδή με περήφανο που με ελαινίδα, <σχελίδι> <σχελίδι> λοιπόν, θέλω να βάλει από του πάνε Ρωμάνα τον έλλεινα. <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> Δεν τον Με είχε Να ακούσουμε την Παρασκευή, είναι το εξαιρετικό χιτικό που φτιάξατε τον Ιούλιο για το μετρό της Θεσσαλονίκης Θα το βάλεις? Ε, θα Επόμενη στάση, άγαλμα Βενιζεύος. Yeah. Επόμενη στάση, βούλγαρ. Μα προσοχή στο φαντάκι, μεταξύ βαγωνιού και πιλουλίου. Yeah. Μαλάκα, εσύ με το βραπέ, βάλε το χέρι μέσα να φύγει. Και πιάνει το ραντάρι, φάμε. Yeah. Επόμενη στάση, Νεάπο. W błędach to szczęście u góry μπροστά. Pronozano επιφάνεια 17 λεπτά. Αwaga. στάση. επόμενη στάση. Eπόμενη στάση. Show, show. A gimna jednakowoż. A στάση. Next station. Glee, long glee, long glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, να glee, glee, glee, glee, Ja glee, glee, glee, glee, to glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, glee, Καλησπέρα. Θέλω να παίζετε συνεχώ το σποτάκι αυτό με το Σαμαρά με την ανάπτυξη και από κάτω τη βουλιουκράκι με τον Κριστέφανο. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Ναι, παρακαλώ, πα, πα, παντοπολείο είναι η αυθονία? Από εδώ και στο εξή. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Η κατάσταση συνέχεια θα βελτιώνεται. Ακούγε, Κριστέφανο, να στείλει σπίτι, ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. σε τα ωραία.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 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. Άκου και, Στέφανε, βάλε έξι σοκολάτες από δύο για τον καθένα. Ναι, είναι του γάλακτος. Τα logistics, 45.000 θέσεις εργασίας. Η φαρμακευτική βιομηχανία, 25.000 θέσεις εργασίας. Η ναυτιλία, 70.000 θέσεις εργασίας. Ναι, ναι, και, Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ελλάδα ως το 2020 θα έχει ανακτήσει την ευημερία που είχε πριν την κρίση. Θα το κάψουμε από ψυχή Στέφανη, δεν θα το κάψουμε. Γεν απ' το μητά το Μαγιο Κωνσταντινά και τα ρούχα μου βρώ μου νε τραγίλα. Όχω θεμάτο με κάμε άνω κάτω για πάρ' τη σε ένα χωριό ξεφτύλα. Τρα τρα τραγίλα, καζόνο πινακίδες όξα από Σύλλα. <Τραγύλα>. το ΣΥΒΑΣ δεν με φιάνει, πίνω με βενζίνα hey! Καρότσι, μπρε, καρόστι. Κάτσετε, κάτσετε. Hey, là, σύνταγή, Είχαμε βεντέμα ο Α! Ah! Ναι? Βέρα, ρε μαλλ*** μια ώρα σκώσεις. Αποστόλης. <συσίλει> το ξέρω! <συσίλει> Κομμένα <συσίλει> <κομμένοι> τα μπ***α! <λάκα. έτσι> Γιατί? Έτσι. Αφού είσαι. Λοιπόν! Αποστόλης. Αποστόλη. Λέγε. Μια Γιατί είναι τέτοια ημέρα σήμερα. Α, ημέρα είναι σήμερα. Ε, αυτό που γίνεται με κάποιου στην Αθήνα με του τσιγκάνου. Έλεγα, Μόρι, τα με του τσιγκάνου γίνεται. Δεν γίνεται με του ανθρώπου, με του τσιγκάνου γίνεται. Ήταν την κάθε βούληψη, λοιπόν. Ό,τι μπορώ. Βάλε, αν μπορεί στο τέλο, τον το πολιτισμό το να το γυφτεί να γελάσουμε λιγάκι. Τον Αποστολ. Εγώ είμαι. Κρατσιστή ήσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί και ο Καρατζαφέρη με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Γιατί ο Άδωνη κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μείνει μερατητή. Στη γνωστή να συρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνω. Έχω έξει παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Μένουν σε ένα εγώ έχω σπίτι δεν έχω τσάντη, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντίρια. Καντεμιά λίγο αυτό, κανιά, έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με δεν είναι να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί με ερανατηστήσει όμω. Είσαι όμω γιατί παίρνουν τηλέφωνο 10 μέρε να σου πω το πρόβλημα μου και κανένα δεν μακού είναι, φίλε. Εφού είσαι γύφτο, συγνώμη. Πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον μπαλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμάτι. Η μέρα της, της τώρα σας λέω και Ρώμα Ναι μισόλεπτο μισόλεπτο Ναι Τα παιδιά μου πήγαν φαντάρι Δεν ξέρω πήγανε Πήγανε Με τους δικούς μας Με τους δικούς Ποιους δικούς μας Έλληνα σήμερα δι... Τα, τα Παλάμα. Μπαλαμό αλλά Έλληνας Ωραία Άμα γίνει η πόλη μου θα πάνε φαντάρι Θα πάνε Θα πάνε Τι θα κάνουν θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο Δεν είμαι γύφτο τέτοιο. Α, τι γύφτο, σε καρέκλε? Όχι. Τι γύφτο? Σίδερα, έχω. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 400 το γραμμάριο χρυσό. Όχι, είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι. Ναι, το αντίμα. Ωραία. Μαρκεί δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτόν τον λόγο αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάνε να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσετε. Έχετε πατέμου που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φουντοβουλταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βγει. Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και τράπεζα η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι, Τι είναι, Ο ιδιοκτήτη σπιτιών μα είναι, Τι είναι. Τι Θα σου ρίξω λανέι, Να σε ψακώσω.